και όφθη στον ουρανόν έκτακτον και μεγάλων σημείων. Ενεφανίστη δηλαδή μια γυναίκα που είχε τριγύρω τη τον ήλιον και ίστραπτε σαν αυτόν, και η σελήνη το κάτω από τα πόδια τη, και ο Στέφανον είχε επί τη 12 της, της Είναι το σύμβολο της Βασιλείας του Θεού, η οποία από τον ουρανόν πρόκειται δια της Εκκλησίας να εγκαθιδρυθεί και επί της γης, και η οποία περιστέφεται από το σύνολο των προφητών και των 2. Και η γυναίκα αυτή το έγκυος και φωνάζει αισθανωμένη τους πόνους του τοκετού και βασανίζεται δι' τον των Μεσσίαν. Λόγω της αντιδράσεως του διεφθαρμένου κόσμου και της αντιστάσεως της αμαρτωλής φύσεως αναβάλετε η γέννηση του μεσίου και δυσχερίς καθίσταται η ενεκάστη ψυχή μόρφωση αυτού. 3. Και ενεφανίστη άλλο σημείον των ορανών. Κι δού... Ένας δράκον μεγάλος κοκκινοπός που είχε 7 κεφαλάς και 10 κέρατα και επί των κεφαλών του 7 στέματα. Σύμβολον του ανθρωποκτώνου και μοχαρού σατανά, του οποίου τα πολυπληθεί όργανα και η κοσμοκρατορία εικονίζονται δια των πολλών κεφαλών και κεράτων και στεμάτων αυτού. 4. Και η ουρά του δράκοντος αυτού, σύριτο 1 τρίτον των αστέρων του ουρανού, τους μεταυτού δηλαδή εκπεσόντας αγγέλους, τους οποίους από τον έριψεν έρυψαν στην γη. Και ο δράκον έχει σταθεί στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνον της όταν το γεννήσει. Και πρώτερον, αλλά και δια της επιβολής του Ηρώδου και των ενερήμων πειρασμών, η προσπάθεια του δράκοντος εστράφει μανιώδης προς εξαφανισμόν του μεσίου. 5. Και γέννησε η γυναίκα ιών αρσενικών, ο οποίο μέλη να πημένει όλα τα έθνη με ράβδον σιδηράν. Και ρυπάστη το τέκνο τη πλησίων του Θεού και πλησίων του θρόνου αυτού. Ο Μεσσίας απρόσβλητος από την αμαρτίαν, διέφυγε την επιβουλήν του δράκοντος και ανελήφθη στον ουρανόν. 6. Και η γυναίκα έφυγε στην έρημον. Η εκκλησία εχωρίστη πνευματικός από τον κόσμο και μολονότι εν το κόσμο οικούσα, ζει έξω αυτού. Και εκεί στην έρημον έχει τόπων ετοιμασμένων από τον Θεό να την τρέφουν τα όργανά του επί ημέρας 1260 ή έτη 3,5, όσο θα είναι ο ανωτέρο καθοριστής καιρός των εθνών και η περίοδος της δοκιμασίας και της θλήψεως. 7. Και έγινε πόλεμος στον των ουρανών, όπου ο δράκον δια της ιδωλολατρίας προσεπάθησε να στήσει τον θρόνον αυτού, εξαλήφων από τα σδιανία των ανθρώπων την πίστη και τη λατρεία του ενός και μόνο αληθινού Θεού. Και ο Μιχαήλ και οι υπό του άγγελοι ήλθαν να πολεμήσουν με τον δράκοντα. Και ο δράκον επολέμησε και οι του μαζί με αυτόν. 8. Και δεν υπερίσκησεν αλήττα του ή το τόσο μεγάλη, ώστε δεν ευρέθει πλέον θέσεις δι' των στον ουρανόν. 9. Και ρύφθη ο δράκων ο μεγάλος, ο παλαιός σόφης, που παρέστηρεν στην παράβαση του πρωτοπλάστου, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο οποίο πλανά την οικουμένην όλην. Ερύφθη στην την και οι σκοτεινοί άγγελοί του ερύφθησαν κι αυτοί μαζί με αυτόν. 10 και η κούσα φωνήν μεγάλην στον των ουρανών να λέγει «Τώρα συνετελέστη η αναμενωμένη σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία και η κυριαρχία του Χριστού του, διότι ο κατήγορος των επιγεί αδελφών μας, αυτός που τους εκατηγόρει και τους διεξεδίκει ως του εμπρός των Θεών μας, ημέραν και νύκτα». 11 Και αυτοί οι πιστοί αδελφοί μας τον ενίκησαν, και η νίκη Τον οφείλεται στο αίμα και τη θυσία του αρνίου και στον λόγον της μαρτυρίας που έδωκαν εν μέσω του ιδρουλατρικού κόσμου περί του ενός και μόνου Θεού. Και για την μαρτυρία αυτήν δεν ηγάπησαν τη ζωή των αλλά την επεριφρόνησαν μέχρι θανάτου. 12. Δι' αυτό εφραίνεστε ουρανοί και εκείνοι που κατοικούν εις αυτούς. Αλλοί μόνον και εις την θάλασσαν. Διότι κατέβει ο διάβολος κάτω προ σας με θυμών και μανία μεγάλην επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων ακόμη καιρών έχει και εξουσία του σύντομα θα καταληθεί. 13. Και όταν είδαν ο δράκον ότι ερύφθη στην γη κατεδίωξε την γυναίκα η οποία γέννησε των αρσενικών ιών. Αρχίζουν λοιπόν οι διωγμοί του διαβόλου κατά της εκκλησίας. 14. Και δόδησαν στην γυναίκα τα δύο πτερά του μεγάλου αετού, την επίρε δηλαδή ο Θεός Ψαλμός 90, στίχος 4, υπό τα σπτέριγά του και την προστασία του. Και της εδόδησαν τα πτερά αυτά δια να πετάει στην έρημον ή στον υπό του Θεού ορισμένων τόπων να διανατρέφεται εκεί μακράν από το πρόσωπο του φιδιού επί εν έτος και επί δύο ακόμη έτη και μισόν ακόμη έτο, είτε κατά τα έτη της περίοδου των διωγμών και της δοκιμασίας και της θηλήψεως. 15. Και επειδή το φίδι δεν μπορούσε να την πιάσει, Έριψαν από το στόμα του πίσω από την γυναίκα νερόν σαν ποταμών για να την παρασύρει και την πνίξει μέσα στον ποταμών αυτών και είναι τούτο σύμβολο των πολλών διωγμών και των μαρτυρικών αιμάτων μέσα στα οποία ο σατανάς εζήτησε να πνίξει την εκκλησία. 16. Και βοήθησε η την γυναίκα και ίνιξε η το στόμα τη και κατέπιε των ποταμών που έρυψε ο δράκων από το στόμα του. Οι διωγμοί δηλαδή δια της εικόνος αυτής παρουσιάζονται ανίσχυροι και άνευ σοβαρού αποτελέσματο. 17. Και θύμωσαν ο δράκων κατά της γυναικός και πήγε να κάμι πόλεμον με τους υπολείπους απογόνους της οι οποίοι εφύλατον τα συντολάς του Θεού και κατήχαν την ομολογία της πίστεως προς τον Ιησούν.